Τι περιμένουμε στην αγορά συναθρισμένη Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα Γιατί μέσα στην σύγκλιτο μια τέτοια απραξία Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί Και κάθεται στι σπόλεως την πιο μεγάλη πύλη στον θρόνο επάνω Επίσημο, φορώντας την κορώνα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό του. Μάλιστα ετοίμασε να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλού και ονόματα. Γιατί οι δυο μα είπατε οι Κυπρέτορες, ευγήκαν σήμερα με τι κόκκινε, τι κεντημένε στόγε. Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσου αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά για αληστερά Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Και τέτοια πράγματα θα μπώνουν του βαρβάρου. Γιατί και οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουν του λόγου του, να πούνε τα δικά του. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα, Και αυτοί βαριούνται εφράδιε και δημιγορίες Γιατί να αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία και σύγχυση, Τα πρόσωπα τί σοβαρά που έγιναν, Γιατί αδιάζουν γρήγορα οι δρόμικοι πλατέε, Και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι. Γιατί ενύχτωσε, Και οι βάρβαροι δεν ήλθαν. Και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσης.